Και συμπολύ η όχτρι τους νομούσλησαν η όχτρι και με ίσχελούσαμε με τα κουσκους Πάμε σήμερα. Πάμε να φάμε το τίτλο σήμερα. Πάμε να τον φάμε γιατί μας έφαγε. Η διαφήμιση μας έφαγε το μακρύτερο δελτίο Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα Στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί μπήκανε μόνο ποιοι είναι οι οχτροί Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε Το τι έχουν μπει Α, θα πάμε πίσω στην κουλτούρα μας Ο εχθρός είναι πάντα εντό. Επομένως, αν μπήκε στην πόλη Από άλλο μέρος της πόλης μπήκε Δεν μπήκε από μακρία Δεν υπάρχει αμέσα είναι ο Και αν δεν είναι μέσα ολότελα Ο καφέ αυτού εχθρός Είναι αυτός που ανοίγει την κερκόπορτα Άρα ο εχθρός είναι πάντα μέσα αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, real και ενώ το μήνυμά σα στο 54%. Αν θέλετε να πάτε στον υπολογιστή, η διεύθυνση στούντιο στούριο-παπάκυριαλεφm.gr. Στον ήχο, σήμερα έχω μαζί μου τη Μαρία Τιμψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο την Ελισάβετη Λιοπούλου. Στη μουσική επιμέλεια, την αδερφούλα μου την Άνση. Παλιά και καινούρια και πολλοκένουργα τραγούδια σήμερα θα μα συντροφεύσουν. Και για όποιον είναι διατεθειμένο να στείλει μήνυμα, άπετο. Χρόνια πολλά από τώρα. Για τα γενέθλιά μου που είναι την Κυριακή Πώς σας άρεσε το απαιτό Σας άρεσε ε, Γιατί να με απαιτώ Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε Έτσι πάρα πολύ ωραία Υπάρχει μια μάνα που τη λένε Μάγδα Που κάθεται σπίτι τη Και σπίτι του κάθεται Και ο Ρουπακιάς που είχε ομολογήσει Πως έσφαξε το γιο τη. Γιατί έχει βγει μετά από 36 μήνες Και κάθεται σπίτι του Και ενδεχομένω στο σπίτι του πατάει και τηλεόραση Θα φάει και θα πι είναι σε κατοίκο περιορισμό. Χαίστηκε οι φατμές, το Γεννίτζα, μη συγγνώμη για την έκφραση. Θα κάφετε λοιπόν εκεί και θα βλέπει τον Τόναλτ Τραμπ να λέει τι καλή που είναι η Κούκλουτς Κλάν και πως πρέπει να μην πατάει κανένας μουσουλμάνος εδώ και από εκεί. Θα βλέπει ενδεχομένω και την Αντζελίνα Τζολίνα να λέει ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί πολύ γρήγορα με τους ο, μετανάστες σε ολόκληρο τον κόσμο και θα σου λέει έχω πεδίο λαμπρό. Θα βλέπει και τους ίσεις που κάνουν καλύτερη χρήση του μαχαιριού από τι έκανε αυτός, μπροστά σε κάμερες και καλά σκηνοθετημένε, και θα κυλάει ο φασιστικός χρόνος υπέρ τους με αυτόν τον τρόπο προσβάλλοντας, όπως λέει και η επίσημη ανακοίνωση του Κομμουνιστικού κόμματο σήμερα. Όπως λένε όλοι επισήμως και ανεπισήμω οι άνθρωποι που εξακολουθούν να είναι δίποδα Δίποδα, δίποδα και αν οθρόσκοντες να κοιτάνε και ψηλά και δεν έχουν πέσει ψυχολογικά, ουσιαστικά, ηθικά, δικαστικά, πολιτικά, πολιτισμικά στα τέσσερα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα το κοινό περιδικαίου αίσθημα και όσο και σας φαίνεται παράξενο το κοινό περιδικαίου αίσθημα σχετίζεται με το αίμα, το φόνο, τη μαυρίλα και την αντίληψη για τη ζωή και το θάνατο που δεν είναι αίσθημα Ούτε μελό, ούτε δράμα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια βαθιά γνώση που έχει ο άνθρωπο για το τι αξίζει και τι δεν αξίζει όσο είναι ζωντανό και μπορεί να σκέφτεται. Και επειδή λοιπόν θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα Γιατί στα 62 μου χρόνια έχω δει και έχω δει, έχω δει και πρόσφυγε, έχω δει και θανάτου, έχω δει και πολέμου, έχω δει. Όπω όλοι οι άνθρωποι, έχω δει και βάσανα, έχω δει και προβλήματα, έχω δει και όμορφε στιγμέ, τι έχω ζήσει. Δεν φαντάστηκα ότι φωνιάδε. Έτσι και αυτού του είδους, σε μια εποχή που οι φασίστες στην Ευρώπη φτάνουν να κλείνουν όχι μόνο τα σύνορα, αλλά και τα σημεία υποδοχής των προσφύγων όπως ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα κάνει η Ουγγαρία, δεν φαντάστηκα ότι στη θάλασσα του Αιγαίου θα πνίγονται οι άνθρωποι εκτοξευόμενοι ως πρόσφυγες παύλα, οβίδες, ανθρώπινες, έτσι ώστε να προκαλείται επίσης το διεθνές περιδικαίου αίσθημα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα παλιό περουβιανό βάλς το οποίο το 57 όταν γεννήθηκε η αδερφούλα μου το έκανε διάσημο η Εντίθ Πιαφ λέγοντας La Foule ε, τον τίτλο του ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα περουβιανό βάλς που εδώ θα το ακούσουμε από τον Χούλιο Γαραμίγιο σε εκτέλεση του 50 δηλαδή πριν γίνει διάσημο στα γαλλικά γιατί ο τίτλο ο πραγματικός είναι Κενάδιε Σέπα Μισουφρίερ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 Να είμαστε λοιπόν εδώ και τι να πω, σας ευχαριστώ. Ναι θα πω σας ευχαριστώ, θα πω ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο τον Νικολαίδη που μου λέει ότι έκλεισα τα 30 και με πλέον μια μεγάλη κοπέλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, να κόβεις τα χρόνια μου στα δύο ακριβώς και μάλιστα να κόβεις κι άλλο ένα. Και μου ε, λες φιλιά στις μουρές γενικώ και στο ρόδι σου. Ε, σε ξέρω, ξέρω ότι την αγαπάς πολύ τη δικιά σου, οπότε θα βρω παρακάτω ένα τραγούδι και θα το αφιερώσω σε σένα ναι, και στην αγάπη που της έχεις. Να ευχαριστήσω τη Φανή ε, που εύχεται τι, ότι επιθυμεί ο κάθε άνθρωπος, γερή και δυνατή. Για να τα αντέχουμε αυτά που βλέπουμε. όλοι έχει δίκιο. Θα συνεχίσουμε να τα ρίχνουμε στα ρεμάλια με τα οποία μπλέξαμε. Φιλιά και χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι έχει την άνοιξη σαν και εδώ. Κάτσε καταχύμονο, με κρύο, με αυτό. Δηλαδή, ε, ε, μέχρι και η άνοιξη τα έχει φτύσει αυτό τον καιρό, έτσι. Τα, τα, τα γύρισε ανάποδα. Όχι ότι ο Μάρτη δεν είναι γδάρτη και δεινό παλουκοκάφτη ενίοτε. Αλλά τα τουμπάρισε, με παρηγοράνε τώρα εδώ. Μου λένε μέσα στο στούντι ότι ακούσαν το δελτίο καιρού που δεν πρόλαβα να ακούσω εγώ. Και ίσω από αύριο κάτι να μυρίσει σαν σε άνοιξη λέει η Μαρία δεν ξέρω θα ήθελα πάρα πολύ να μυρίσει η άνοιξη για να στεγνώσουν οι λάσπες να στεγνώσουν οι λάσπες δεν θέλω για κανέναν άλλο λόγο την άνοιξη φέτος θέλω να στεγνώσουν οι λάσπες και δεν με νοιάζει ξέρω θα έρθει σκόνη αλλά στη σκόνη δεν βουλιάζει, ρε παιδάκι μου. Βάζει και ένα μαντήλι μπροστά στο πρόσωπο και μπορεί να μην ανασάνει έτσι. Ε, να ευχαριστήσω και τον Γιάννη, ε, τον Βλαχο Γιάννη, για τα χρόνια πολλά και υγεία πάνω απ' όλα. Μα, μακάρι να μπορούσα να την αντιγυρίσω σε όλου. Να θυμάστε ότι ανταλλάσσουμε ευχέ. Χαρέ, πίκρε και χίλια δυο πράγματα όσο είμαστε ζωντανοί. Και όσο είμαστε ζωντανοί, τίποτα δεν μπορεί να μα πάρει από κάτω. Τίποτα, τίποτα. Το μόνο πράγμα που σκοτώνει ευθέω είναι η κακία των ανθρώπων. Μόλις την ξεπεράσει κάποιος, γίνεται ήρωας εκεί που δεν το περιμένει και ο ίδιος. Πάμε σε διαφημίσει και θα γυρίσουμε με ολοκένουργια πράγματα, με παλιές φωνές καινούργιους συνθέτες, αλλά έναν αιώνιο μπρέχτ. Να είμαστε λοιπόν εδώ και άμα ρίξω μια ματιά στο ημερολόγιο σήμερα. Μα το Χριστό πιο μοιραία μέρα δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Σήμερα χάνονται και αφήνει το μάτι του τον κόσμο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 1936 στο Παρίσι. Στην ίδια ημερομηνία γεννιέται ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Τον ήχο του, το τραγούδι του το έχουμε στους τίτλους. Σαν σήμερα χάνεται ένας απίστευτας σπουδαίος Έλληνας που μακάρι να μας δίδασκε μέχρι την τελευταία στιγμή. Όδησσέας Ελίτης. Ή αλλιώ πως... Οδυσσέας Αλεπουδέλη, βραβευμένος το 79 με νόμπελ λογοτεχνίας ο ένας μικρός ναυτήλος που βρήκε το δρόμο του για την άλλη πλευρά της ζωής σαν σήμερα ταυτόχρονα το 1940 ο Χίτλερ με το Μουσολίνι συναντώνται στο πέρασμα Μπρένερ των Άλπαιων και συμφωνούν για την είσοδο της Ιταλίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 1940, έχουμε 2016, κάντε μόνοι σας τον υπολογισμό 66 χρόνια μετά, εγώ είμαι 62, Παναγία μου 66 χρόνια μετά, πόσα είναι 66 ή κάνω λάθος, ναι 66 είναι 76 χρόνια μετά, 76 χρόνια μετά έρχονται Ιταλοί καραμπινιέροι στα σύνορα με την Αλβανία για να μην περάσουν οι επικίνδυνοι αυτοί, τα, τα έχετε δει γιατί όχι τους γνωστόν, τα τρίχρονα, τα πεντάχρονα, οι πεινασμένοι και οι γυναίκε, είναι οι ορδέ που έρχονται. Όπω λένε οι ορδές όμως όμω, έρχονται οι ορδέ τώρα. Θα έρθουν τα τρίχρονα και θα σα αλλάξουν, θα σα μετατρέψουν από χριστιανού, θα σα κάνουν μουσουλμάνους και θα λαξοπιστήσετε, α πούμε, που θα δείτε τη δυστυχισμένη με το δυστυχισμένο που για να γλιτώσετε από τον βομβαρδισμό σκοθήκανε και φύγανε ψάχνοντα ένα θεό, ένα θεό, ένα σπίτι, ένα φα. Ε, Μια ανάσα, έναν τρόπο να επιζήσουνε. Και πού να το φανταστείς αυτά που σας, να το φανταστείς. Όχι, οι αλλά καλά παιδιά αυτά, κατεβήκανε στη Βουλγαρία. Εκεί οργανώνουνε τα σύρματα από τη Βουλγαρία. Οι σκοπιανοί, α, αυτοί αποκτήσανε υπόσταση, που την αποκτήσανε. Εμείς φέρνουμε τον Άτονα να φυλάει το Αιγαίο και οι σκοπιανοί είναι απαιτούν να μπουν στο ΝΑΤΟ και μάλιστα με το όνομα Μακεδονία και εκτός από το να μπουν στο ΝΑΤΟ φυλάνε τώρα ξαφνικά τα σύνορα της Ευρώπης γιατί, γιατί προκύψανε από το βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία οπότε ε, αφού δεν ήταν ευεργετικός αυτός ο βομβαρδισμός να μην τους το αντιγυρίσουν και αυτοί ταπώνοντας τη χώρα από όλες τις πλευρές. μην με ρωτάτε τι γίνεται στη σύσκεψη άρχισε κανονικά, με εγώ θυμίζω και αν διαβάσετε θα σα σηκωθεί η τρίχα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση για να δείτε τι περιμένετε από μια συμφωνία που θα γίνει με Ευρωπαίους από τη μια μεριά δηλαδή τη Λυκοσυμμαχία του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου και την Τουρκία με τις Οθωμανικές της βλέψεις από την άλλη μεριά Πρέπει να διαβάσετε τη γραπτή ανακοίνωση που βγήκε εναντίον της Ελλάδας εξαιτία τη επίσκεψη του Πρόεδρου της Αρμενίας στη χώρα όπου μας κατηγορούν ότι αλλοιώσαμε την ιστορία επειδή μιλάμε για αρμενική γενοκτονία. Και μιλάμε σε μια χώρα που έχει αναγνωρίσει και τη γενοκτονία των ποντίων <coughs> και έχει και την εμπειρία της μικρασιατική καταστροφής. Αυτά λοιπόν στο πίσω μέρος του κεφαλιού για να δείτε ποιος στην πραγματικότητα αντιστρατεύεται αυτόν τον τόπο. Γιατί κάποιοι κατάλαβαν νωρί τι πρέπει να γίνει. Και σα σήμερα το 1991 ο Χαρίλο Φλωράκης αποχωρεί από την ηγεσία του ενιαίου συνασπισμού και πρόοδος του ΣΥΝ αναλαμβάνει η Μαρία Δαμανάκη Όπως είπε ο χαρίλο η σπορά μένει και επειδή η σπορά μένει πάμε να δούμε πως η Μαρία Φαραντούρη που έχει τραγουδήσει και αν έχει τραγουδήσει ότι έχει τραγουδήσει εδώ θα την ακούστε να τραγουδάει του Μιχάλη και του Παντελή Καλογεράκη μαζί μάλιστα με τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη τη μουσική τους εμπνευσμένη από πού ο Μιχάλης και ο Παντελής είναι δυο νέοι 23 χρονών μόλις και μελοποιούν ε, στίχους από τα 16 τους και έρχεται η Μαρία Φαραντούρη να τραγουδήσει μαζί τους τι μπρέχτε κι όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κάτω θα του φαίνεται υπάρχουν άλλα πατώματα και ακόμα και εμά τους κακότυχου, υπάρχουν άλλοι που καλότιχους μας λένε Κρατήστε αυτό το Μπρέχτ Κάθε φορά που βλέπετε εικόνες προσφύγων Στην τηλεόραση και σας μιλάνε Για περικοπή συνδάξαν Κι όμως ακόμα Και κάτω από εμάς Υπάρχουν άλλα Πατώματα και κατ' το θέτους πένατε υπάρχουν, υπάρχουν άλλα πατώματα. Κι όμως ακόμα, και κατ' το πόλμα υπάρχουν άλλα πατώματα. Και a goma jemas, tus kaku di hus, i parfunali bukan i kus mazen, οι aboma tus kakvo di Σακώμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κατόθετους φαίνεται υπάρχουν υπάρχουν άλλα πατώματα και ακόμα και μας τους κακότυφους υπάρχουν άλλοι που καλότυφους μας λένε. Και, και ακόμα και, <σμίξε> και, και μας τους καλοκιχους η παρφούναλη που καλοκιχους μας λένε. Και ακόμα και μας τους καλοκιχους η παρφούναλη που καλο τι χους και, και μας, άλλοι που καλό τι που μας λένε. Σαν έκλεψαν και αυτοί που πού πιστεύουν. Αν έλεψαν ανάπτυξη. Συνταξιού... Να είστε λοιπόν εδώ. Τα μήνυματά σα, Δημήτρη Παπά, έχει απόλυτο δίκαιο. Είναι η πρώτη φορά που στέλνω παπα εχει απολυτο δίκιο. ειναι η πρωτη φορα που στελνω μηνυμα σε ραδιοφωνο, θα θέλω να ρωτήσω πωσο δύσκολο να γίνει η καταγραφή των προσφύγων που είναι οι γιατροί. Και να του χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον μαζί με ένα αλλιώμενο όπου θα μπορούν να προσφέρουν και κίνηση του ομοθυνεί του. Το λέω με καλή πρόθεση αφού στα δικά μα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν επαρκούν. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτά απαιτούν συγκρότηση. Αντιμετώπιση του προβλήματος κράτους Χρειάζεται κράτος, κρατικές υπηρεσίες να το οργανώσουν αυτά Όσο η υπόθεση αφήνεται στην καλοπροαίρετη αλληλέγγυα διάθεση κάποιων καλοπροαίρετων και εντύμων ΜΚΙΟ και τον ταβαντζιλίκη κάποιων άλλων ΜΚΙΟ που χρηματοδοτούνται ως μίκιο μη κυβερνητικέ οργανώσεις από κυβερνήσεις, υποπτους χορηγού, ό,τι στον κόρακα μπορεί να βάλει ο αυτό δεν θα μπορεί να οργανωθεί και να γίνει. Τι ζητά, ζητά απολύτως, αγαπητέ Δημήτρη, αυτό που λέμε κοινός νους. Για το κοινό καλό, που σημαίνει κράτος συγκροτημένο. Κοινωνία με συνέστηση. Δηλαδή Ζιτας ό,τι λέει ο ελίτης. Βαρύς ο κόσμο να τον ζήσεις, όμως η υπερηφάνεια το άξιζε. Και επειδή ο ελίτης σου ξαναπαντάει καλύτερα από μένα, Δυστυχώ και η γη με δικά μα έξοδα γυρίζει. Στον Νίκο, σε συνέντευξή του, ευχαριστώ για τι ευχέ, σε όλου. Σε συνέντευξή του, ο προποντή Αμερικάνικη ομάδα San Antonio Spurs Gráig Poppovich δήλωσε το μυστικό τη επιτυχία τη Σινοκαβάφη και η περίφημη ηθάκη του, εμπνέοντα του παίκτε του με το γνωστό στίχο του Μεγάλου Αλεξανδρινού ότι η σημασία δεν έχει ο προορισμό, αλλά το ταξίδι. Το ερώτημα είναι με αφρομή για τη σημερινή επέτειο από το θάνατο του Ελίτη πώς εμείς οι Έλληνες γίναμε τόσο φτωχοί πνευματικά με τέτοια μεγάλη πρίκα. Αμέλα πες μου. Έλα πες μου. Γιατί το λιγότερο που θα κάναμε και θα είχαμε μάθει είναι ότι οι Σύρια έχουν 7.000 χρόνια ιστορία. Όσοι και εμείς και όσοι Μεσόγειος. Και δεν θα τους αντιμετωπίζαμε σαν ανθρώπους δεύτερης και τρίτης κατηγορία. Λοιπόν ο Μπάμπης ανταποκρίνεται στις απαιτήσει για ευχές Λοιπόν παίρνω τα χρόνια πολλά φλοιγα για ζωή και για δίκιο να παραμένει άσβεστη Εξαιρετική ευχή Την κρατάω και να ευχαριστιάμαι και να δίνουμε Σε αυτούς που αγαπάω και σε αυτούς που δεν αγαπάω Ό,τι μπορώ και ό,τι πρέπει, μακάρι να ήταν και άλλε οι Παναγιώτη, θες ένα τραγούδι με πολιτικό νόημα, υπομονή μου, όσο με τα μηνύματα θα τα ακούσει. Αν και μπρέχτ που άκουσε, πολιτικό νόημα είχε βεβαίω. Κακτό και αν δεν μα πρόλαβε από την αρχή τη εκπομπής Να πω ευχαριστώ στη Μαρία, να πω στο Βαγγέλη του Βασιλάκη, είναι όνειρο πράγματι γράφει η φυλάκιση ρουπακιά. Ο Τσίπρα πρέπει να πάει να κρυφτεί. Αλλά μόνο το κεφάλι στην άμμο χωρί να θέλει να δεχτεί το πόσο αρνητική εξέλιξη είναι η αποφυλάκηση. Δεν ξέρω πώς θα την αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση και αυτό το περιδικαίου αίσθημα το οποίο ε, ε, εξαγριώνει. Θέλω μία παράκληση και μία προσοχή. Ε, είναι πάρα πολύ εύκολο να στηθεί προβοκάτσια σε αυτή τη φάση. Είναι όλοι έξω. Και είναι και αυτό στο σπίτι του. Ένα ηλίθιος να περάσει έξω από το σπίτι να πετάξει μία πέτρα και μην μου πείτε ότι δεν γκαίω σκέψεις πολλών αυτή τη στιγμή και του έδωσε το τέλειο άλωθη. Ότι προκλήθηκε και έσφαξε Προσέξτε καλά Έχετε τον νου σα στο διπλανό σας Για αυτή την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Χρυσή Αυγή Δεν έχω συμβουλή διαφορετική για τις μάζες και τα πλήθεια Από αυτή που θα είχα για τους χουλιγκάνους σε ένα γήπεδο Αλήθεια σα το λέω Μόνο σε ένα βιβασμένο πολιτικό επίπεδο Δεν πέφτει με στο γήπεδο κάτι αν οι δεν θέλουν να πέσει Θα το σταματήσουνε πριν από τι αστυνομίε, πριν από τα θύματα, πριν από τους νοσοκόμους, πριν από τα νοσοκομεία Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερη την κοινωνία Όταν είμαστε σε θέση να αποβάλουμε το κακό σπυρί που έχουμε μέσα μας Και το κακό σπυρί που έχουμε γύρω γύρω Και δεν αρνιόμαστε να το βλέπουμε Γιατί αλλιώς ο ελίτης δίνει και μια διάσταση που θέλει πάρα πολύ σκέψη Και εύχομαι κάποιο να μην οδηγεί για να την συνειδητοποιήσει μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις εξουσίες Θα ήταν αληθινή σωτηρία Αφήνω μερικά μηνύματα για μετά και πάμε στους καταδότες Ερμηνεία Βασίλης Παπακοσταντίνου και Θάνος Μικρούτσικου. Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου Η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου Κρατήστε το Φόρανε τζίν και κόβουν βόλτες τη εποχή μου οι καταδότες Πίνουν ποτάμα σαν παγάκια Φτύνουν γυαλιά μέσα στα η μοναξιά σου γκρίωσε, τρύπαει τον ώμο. Ο χρόνο σου τελείωσε, μένει στο δρόμο. Πάμε λοιπόν να δούμε μ, μέσα από μια κλήρωση που έχω τώρα μπροστά μου Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 21128200 Θα κερδίσουν το βιβλίο σκιάς αίματος με συγγραφέατος πυρογρατσία Ποιος ελέγχει τις καταχθόνιες δυνάμεις Μην μου πείτε ότι δεν είναι το ερώτημα Σε τι αποσκοπούν, υπάρχουν μυστικοί οργανισμοί Ποιος πολεμούσε το κακό στη διάρκεια των αιώνων. Οι πράξις ενός και μόνο ανθρώπου μπορούν να αλλάξουν την πορεία. Ένας άνθρωπος, 1945. Ένα μυστικό, 1977. Μια ανακάλυψη, 2008. Μοίρα ή τύχη, 70 χρόνια κυνηγητό, άγριο σε Αργεντινή, Παρίσι, Οχλαχώμα και Νέα Υόρκη. Περιπέτεια που ή θα τη δεις και θα χαλαρώσεις Νομίζοντα ότι έχουν δίκιο αυτοί που προαναγγέλουν μονίμω κάποια διεθνή συνωμοσία, ή θα το διαβάσει και θα ησυχάσει και θα σκεφτεί ότι απέναντι στι συνωμοσίε μεγαλύτερη από είναι του ανθρώπου εναντίον των συνωμοσιών. Πάμε διαφημίσει, και εδώ είμαστε. Η πρώτη Πέντε στο 2.11-200-8.200. Να μιλατε καλά, μου και φτιάξει το κέφι, και είναι σήμερα Πατασκευή, τα γενέθλια μου τα έχω την Κυριακή και μέσα στη θολούρα, τη δυσκολία, τη δυστυχία, τις εικόνες τη μαζική κατάθλιψη, την απογοήτευση, ό,τι άλλο θέλετε μέσα στην αντίληψη ότι που, πολύ λίγα πράγματα μπορεί κάποιος να κάνει όταν είναι τέτοιος ο ρημαγδός εναντίον του με κάνετε και αισθάνομαι κάτι καλύτερο από αυτό που αποφάσισαν ως Παγκόσμια ημέρα αποφάσισαν ξαφνικά την 20η Μαρτίου, είναι Παγκόσμια ημέρα ευτυχία. Ποιο θα αποφασίζει αυτά, Α ένα ώρα το χέρι τη μεγάλη αγορά, ρε παιδιά. Και τώρα λέει τι γίνεται. Διάβαζα κάτι και μου ήρθε τρέλα. Ε, γίνεται διαγωνισμό χωρών να πετύχουν τα στατιστικά μεγέθη σε στυλ ρεκόρ, που θα βγαίνουν από κάποιε μετρήσει που κάποιο θα τι κάνει, που θα λέει ότι αυτοί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Μέχρι στιγμή οι πιο ευτυχισμένοι είναι οι δανεί. Θέλετε να σα θυμίσω, Ότι οι Δανείοι παίρνουν λεφτά και αφήνουν το παραμικρό απάνω με εκτό από τη βέρα. Στους πρόσφυγες είναι ευτυχισμένοι να τα κάνουν αυτά Είναι ο πιο ευτυχισμένος λόγος του κόσμου Η ευτυχία στα ελληνικά σημαίνει μια σειρά από πράγματα Σημαίνει και καλή τύχη Δεν είναι καλή τύχη να σε έχει φτιάξει ο Θεός να ευτυχείς με τη δυστυχία των άλλων Γιατί ο Ελίτης το με εξαιρετικό τρόπο Και σήμερα θα πάμε με τα ρητά του Ελίτη Δεν ανάγκη να μιλάω εγώ ε, Όταν η συμφορά συμφέρει Λογαριαζέ την διαπόρνη όταν ας ποιητής σαν τον Ελίτη Έχει πει πως όταν η συμφορά συμφέρει λογάρια ζέτην για πόρνη Τότε εγώ εύκολα μπορώ να πω Ένα λαό ή μια κοινωνία εκπορνευμένη χωρί να έχω κανένα πρόβλημα Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Νικολαίδη Που λέει ότι δυστυχώ ο καλός καπιταλισμός για τις ευχές του Σιγά μη φαίναμε 30 μωρέ, έλα τώρα κι εσύ Θα πάω σήμερα στον Ευαγγελάτο Θα έχω δίπλα μου 30 ρηδες και 30 και θα βλέπει τη διαφορά. Δεν έχει σημασία. Στο βλέμμα είναι. Η, η ηλικία και στο πάθο και στην καρδιά και στην ψυχή. Λοιπόν, α, το γερνάει το σώμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειρνάει. Το σώμα γερνάει. Το μέσα να μην γερνάει. Αυτό που παραδίνει κάποια στιγμή και όσο περνάνε τα χρόνια πρέπει να γίνεται διάφανο και άσπρο. Και να μην μαυρίζει. Ελπίζουμε στους λίγους Να ελπίζουμε στους λίγους να του βλέπουμε δίπλα μας, να νίκουμε σε αυτού για να γίνουμε πολύ. Γιατί αν δεν γίνουμε πολύ δεν θα μπορούμε να ελπίζουμε μετά. Ε, Καταρίνα, νιώθουμε όλοι φυλακισμένοι, νιώθουμε την εξουσία και την αστυνομία εναντίον μας, αντί να μας προστατεύουν, μας φακελώνουν και φυλακίζουν τις συνειδήσεις μας σε ένα σημαντικό βαθμό. Ο Γιώργος, έχουν, έχετε αρχίσει και σας νοιάζουν τα πράγματα. Ο Άσαντ είναι χριστιανό. Οι χριστιανοί μένουν εκεί για να υπερασπιστούν τον Άσαντ. Αυτοί όλοι που έρχονται είναι μουσουλμάνοι, μουαμεθανοί και μέσα σε αυτού έχουν βρει ευκαιρία να παρισφρήσουν πολλά εγκληματικά στοιχεία και οι Ισλαμιστέ. Μην με τα μάτια. Αν πυροδοτηθεί η κατάσταση εδώ, μέσα όλοι αυτοί που του ονομάζεται πρόσφυγε θα πάνε με το μέρο των Ισλαμιστών. Είναι φανερό ότι θέλουν να πετύχουν με τον πόλεμο στη Συρία. Και πάνω εκεί πετυχαίνουν και το δεύτερο σκοπό του, την Ισλαμοσία τη Ευρώπη. Σχέδιο του καλέργη ή μήπως αυτό σας διαφεύγει Βρε Γιώργη μου, βρε Γιώργη μου Ο πεινασμένος άνθρωπος είναι σαν να μου ότι πεινα έχει θρησκεία Το χόρτασμα έχει θρισκία. Το πως θα χορτάσεις την πεινα σου είναι ζήτημα επιλογής θρισκιάς. Η πεινα δεν έχει θρησκεία Η πεινα είναι πεινα Και ο πεινασμένος και απελπισμένος και διωγμένος άνθρωπος εύκολα χειραγωγείται προς την πλευρά της αποκτήνωση και του κακού Σου θυμίζω ότι ολόκληρο το ναζιστικό μόρφωμα στήθηκε πάνω στην αντίληψη της μεγαλυσίτας του πρώτου παγκοσμίου πολέμου της απώλειας, του υπερπληθωρισμού, της στόχιας και της ανεργίας για την οποία έβγαλα πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά Διαβάζω ένα βιβλίο τώρα, αυτέ τι μέρε, για την Αμερικανοναζιστική συνομωσία. Όταν θα, έχω, θα το έχω διαβάσει και θα το βρω και θα σα πω και πού να το βρείτε και τι να κάνετε. Λοιπόν, από τη Χάγη τη Ολλανδία, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακου, μου αρέσει και κούκλα μου τώρα, τη μια χαρά. Λοιπόν, ε, Δεν μπορεί να πει ότι γελάσαμε, κοπελάρα μου. Μπράβο, ρε Νίκο, Είναι αυτή η, η, η, η κουβέντα η παλιά που τη, τη γιατί είναι καινούργια, είναι αυριανή και είναι πάρα πολύ ωραίο. Να λέμε μεταξύ μα αυτά τα πράγματα. Χαιρετισμού θα δώσω και στην αδερφούλα μου. Ε, θα σα περάσω και θα σα αντιγυρίσω την αγάπη μου. Ε, να σε καλά, ρε νιόνιο Μπακάλι. Πιστεύω σήμερα με την απελευθέρωση του φασίστα δολοφόνου Ρουπα για να καταλάβουν όλοι τι σημαίνει ότι οι φασίστες είναι το δεκανίκι, το μακρύ χέρι του αστικού συστήματο και των καπιταλιστών. Μάλλον θα ζήσουμε και χειρότερα. Καλησπέρα σα από την Κέρκυρα. Σα επισημαίνω κάτι. Περίπου από την εποχή του 2000. Τα μέσα δηλαδή τη προηγούμενη δεκαετία, για την ακρίβεια, τη προ-προηγούμενη δεκαετία του 1990, είχε αρχίσει να γίνεται τη μοδό στο ΜΚΙΟ. Δηλαδή, φτιάχνει μια ΜΚΙΟ, ο καθένα έφτιαχνε και από μια ΜΚΙΟ. Τη χρησιμοποίησε το σύστημα, όσο δεν είχε ανάγκη του φασίστε να του φέρει στην επιφάνεια, γιατί τα πράγματα δεν ήταν τόσο σκληρά. Σε εποχέ ευημερία φτιάχνουμε ΜΚΙΟ. Σε εποχέ δυστυχία φτιάχνουν φασίστε. Τώρα λοιπόν ξαφνικά, αυτά που λέγαμε εμεί ω κόμμα εδώ και 15 χρόνια και ουρλιάζαμε, προσοχή στι ΜΚΙΟ. Γιατί δεν είναι όλε αγνών προθέσεων και δεν ξέρει από πού χρηματοδοτούνται και πώ χρηματοδοτούνται και ποιο είναι ο πραγματικό του σκοπό και τι κρύβεται πίσω από τη φιλανθρωπία. Υπάρχουν και που έχουν κάνει πειράματα στην Αφρική πάνω σε ανθρώπου γιατί προσπαθούσαν να του κάνουν καλά. Και μία σειρά από τέτοια πράγματα δεν είναι ανάγκη να σα τα πω. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, είμαστε ό,τι φτιάχνουμε και σε τελευταία ανάλυση, όπω λέει ο ποιητή, ο ελίτη, η λύπη ομορφαίνει επειδή τη μοιάζουμε. Σα αντιγυρίζω την αγάπη με το έλα σε μένα. Η στίχνη του Γκάτσου, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Στο τραγούδι, η άλκη τη Πρωτοψάλτη. Αν κουραστείς από του ανθρώπου και είναι όλα γύρω γκρεμισμένα, μην πας ταξίδι σε άλλου τόπου, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαράγδια, μα αγάπη κίλιο και εντυμένα, για την καρδιά σου που είναι άδεια, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Αν κουραστεί από του ανθρώπου, όλα γύρω γκρεμισμένα, Μην πα ταξίδι σε άλλου τόπου. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ, Με τα στρατού τα πελπισμένα, Μην φοβηθεί το σκοτάδι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Στον ήρω και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κιάν δει καράβια να σ'αλπάρουν, κι αν δει να ξεκινάνε τρένα. μαζί του να σε πάρουν. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαράγια μ' αγαπητή, Εντυμένα, για την καρδιά σου που είναι άδεια Έλα σε μένα, έλα σε μένα Έλα και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχασμένο ξεχασμένος αδερφός να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δώσω λίγο φως Έλα σε μένα Ο ανεσταραγμό πάει στι σχέσει που χτίζει κάποιο και τελικά αυτέ είναι η ζωή του, ξέρετε. Αυτέ είναι η ζωή του. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ τι μαζεύει παρά την ατυχία που έχουμε οι άνθρωποι οι ζωντανοί να παρακολουθούμε τη μακριά γραμμή των κυριών που σβήνουν, όπω λέει ο καβάβη από πίσω του. Γιατί, όπω λέει και ο ελίτη, με τη σειρά του την αλήθεια τη φτιάχνει κανεί ακριβώ όπω φτιάχνει και το ψέμα. Έχει όμω και μια συμβουλή που την προτείνω να την ακούσετε να τη σκεφτείτε, τώρα θα πρέπει να πέσουν διαφημίσεις και μου φάγανε και δέκα λεπτά από την εκπομπή σήμερα η οπότε κι εγώ παραπονιέμαι, συντομεύω τα πράγματα και σας λέω κάτι που πρέπει να το κρατήσετε φανταζόμενοι ο καθένας μόνος του το άλμα του λέει ο Ελίτης, κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά μας... Θα ευχαριστήσω τη Μυρτώ για τις ευχές από το σπόντσι τη Ουαλία που μ' ακούει με την 4 μηνών κόρη τη, πρώην οικονομικοί μετανάστε, νυν Βρετανοί πολίτε, οι δύο γυναίκε, μάνα και κόρη, μένει ο μπαμπά. Η σκληρότητα που δείχνει η Ευρώπη, λέει, μυρτό στου πρόσφυγε είναι τραγική. Σύντομα θα είναι εφάμιλη, ίσω μόνο με την όλο και μεγαλύτερη φτωχοποίηση των πολιτών τη. Μήπω να βρούμε άλλη λύση, γιατί πλέον οι βάρβαροι. Δεν είναι μία κάποια λύση η Ευρωπαίοι Βάρβαρη. Πόσο δίκιο έχει, πώ δεν έχει. Λιάνα, λέει ο Στέφανο, του ξεφτύλιου οπαδούς τη Αιτχόβεν που πετούσαν κέρματα σε πρόσφυγε και γελούσαν, και το καθήκητο τσέχο οπαδό τη Πάρτα Πράγας που ούρισε πάνω σε επέτη στη Ρώμη. Τι να πει, Ότι είναι ζώα, είναι light έκφραση. Όπω που έχει καταντήσει ο κόσμο ρε Λιάννα, τόση ανθρωπιά και μίσο, από τότε που ανεβαίνουν τα φασισταριά στην Ευρώπη, ο κόσμο σκουπιδοποιείται. Πόσο μπροστά ήταν ο σκηνοθέτης της υπέροχης ταινίας το κύμα. Έχεις δίκιο Στέφανε. Και καλά κάνεις και θυμίζεις πράγματα που πρέπει να βλέπουμε, να ξαναβλέπουμε, να διαβάζουμε, να μην διαβάζουμε. Ευχαριστώ και τη Λαούρα για τα φιλιά της, τον Παντελή με το μήνυμά του και τη Χρυσούλα με το μήνυμά της. Και υπάρχει ένα μήνυμα, εκείνη ξέρει που το έγραψε. Εγώ θα σα το πω, γιατί με κάνει να πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει και η κοκκινή σκουφίτσα να γίνει σκούφο κοκκινίτσα το βιβλίο της Μαρίνας Γιώτη και αυτή την κυρία πρέπει να τη βρούμε να τη μάθουμε και να την ψάξουμε από τις εκδόσεις Διόπτρα το μύθο όπως το ξέρετε θα δείτε να τον ξεφτίζει ένας καλός δαιμόνιος ρεπόρτερ ο Φάνης ο Μπούφος δεν φαίνει χίο βέβαια έτσι για να είμαστε και σοβαροί ε, ο οποίο. Ψάχνει να βρει γιατί ξαφνικά ο Γιλίκος ήταν κακός. Γιατί ο κυνηγός βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή να σώσει την κοκκινοσκουφίτσα. Τι γύρευε η κοκκινοσκουφίτσα μόνη στο δάσος. Τι λέει για γιαγιά τη Τι λέει η μάνα του Λύκου. Όλα αυτά που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Το βιβλίο είναι ένας ύμνο μήνυμα για το ρατσισμό, το σχολικό εκφοβισμό και τη φιλία. Έχω πέντε βιβλία από τι εκδόσει Διόπτρα Εγώ το ρούφιξα και το διάβασα Παραμύθια αλλιώ λέγεται η σειρά Με έναν τρόπο που ίσως να αξίζει τον κόπο να πλησιάσουμε τον 21ο αιώνα ε, Το συστήνω σε μεγάλους Διεκδικήστε το τηλεφωνώντας στο 211 200 800. Οι πέντε πρώτοι θα έχουν από ένα τέτοιο βιβλίο Με την παράκληση Συστήστε το σε δασκάλους, σε δασκάλες, σε καθηγητές, σε καθηγήτριε. Διαβάζεται και από το λύκιο Στο οποίο καμιά φορά τα παιδιά Λόγω bullying δεν καταφέρνουν Κυριολεκτικά να φτάσουν Ή αν φτάσουν έχουν μείνει σε προηγούμενη ηλικία Το μήνυμα Από μια παλιά μου μαθήτρια Είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο Που με μπουκώνει Και επειδή έχω πει σήμερα Ότι έχω τα γενεκλιά μου την Κυριακή Και στέλνει ο κόσμος μηνύματα Και δεν μπορώ να διαβάζω κάτω επιλογή Αυτούς που με το διαβάζω πώ είναι και μετά θα πέσει το Δεν είμαι τίποτα, άσε δεν είναι τίποτα. Ένα εξαιρετικό τραγούδι σε στίχου μουσική τη Αρλέτα, γιατί εγώ θα πρέπει να το συνειδητοποιήσω και να αισθάνομαι ότι μπορώ να έχω σε αυτή τη ζωή ευτυχισμένε μέρε ω μαμά πολλών παιδιών, που δεν ξεπερνούν κατά πολύ σε αριθμό το δικό μου. Ένα γλυκό φιλίστ, τέλο έναν άνθρωπο που με έμαθα να τιμώ τη γνώση, να σέβομαι την καλοσύνη και να εκτιμώ την αλήθεια. Χρόνια πολλά όμορφα, δημιουργικά και ευλογημένα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και είσαι πάντα μέσα στι προσευχές μου. Μια παλιά ταπεινή σου μαθήτρια που όχι μόνο τη έδωσε ψωμί, αλλά το ευωδίασε με πολύτιμο, καθαρό προζήμη. Μανούλα πολλών παιδιών η ίδια. Να σε καλά, ρε φιλανάδα. Άσε δεν είναι τίποτα, είναι εποχή από ξενοθιά. Και όταν φυσάει, σαν τραύμα, πονάει εκείνη η παλιά μοναξία. Είναι που έρημη μες τα φιλιά κάνει μπλακά ότι καρδιά και βρίσκομαι μόνο εγώ από εδώ κι όλοι άλλοι απ' την άλλη μεριά Εγώ φωνάζω να είσαι απ' την άλλη απ' την άλλη μεριά του καθρεύτη η ζωή σαν παρά και κι εσύ είσαι παιδί της και φεύγεις μαζί της μακριά άσε <μου> <μου> δεν είναι τίποτα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 Λοιπόν, oh, no. α φτιάξει το κέφι. Μετά την τραγική επίθεση στον πατακλά θα μου πει: Θα μου φτιάξει το κεφ πάνω σε αυτό. Το διάβασα. έχω καπνίζω ω γνωστόν. Κακιά συνήθεια. Μακάρι να μην την είχα. Μακάρι να μην την κολλήσει κανένα. Τα παιδιά σα να μάθετε να μην τα αφήνετε να καπνίζουν. Αλλά ό,τι και να πω τώρα, όταν είσαι δέσμευο σε ένα πάθο όπω είμαι εγώ και μια εξάρτηση όπω είμαι εγώ, γιατί η εξάρτηση είναι το τσιγάρο, κακά τα ψέματα. Και δεν θέλει κιόλα να το κόψει όπω εγώ. Άντε, βραστε και διαβάζω ξαφνικά ότι μετά την επίθεση των Πατακλάν στη Γαλλία, επειδή οι έφηβοι στη Γαλλία έχουν το κακό συνήθεια να καπνίζουν, στα σχολεία και στα Λύκειε τι κάνανε. Ανοίγουν την πόρτα, βγαίνανε στο διάλειμμα έξω από το σχολείο και καπνίζανε. Με τα μέτρα τη δημοκρατία που έχει πάρει αυτή τη στιγμή η Γαλλία και φρουρούνται τα πάντα και υπάρχει η διάθεση να αποφύγουν επιθέσει και τέτοια και επειδή ο τρόμο πουλάει, δεν αφήνουν τα παιδιά να βγουν. Οπότε τα παιδιά καπνίζανε μέσα στο σχολείο. Πώς ποινέ να πάρουνε Πώς ποινέ να πάρουνε πόσα παιδιά. Θα διαλυώσουν τα σχολεία. Και τι αποφάσισαν. Επιτρέπουν επισήμω το κάπνισμα σε ειδικό χώρο στι τάξεις του λυκείου Τυπικά το κάπνισμα στη Γαλλία σε τέτοιου χώρου, κρατικού, επιτρέπεται άνω των 18. Αλλά ανάμεσα στο χείρον και στο βέλτιστον και το μη χείρον βέλτιστον, κάνοντα μία ιεράρχηση, από τον τρόμο ότι θα του φάνε παιδιά απ' έξω, με τα Καλάζνικοφ, Αποφάσισαν να του τα φάει αργά και σταθερά, σιγά-σιγά το τσιγάρο μέσα στο σχολείο. Mm -hmm. Δεν ακούγεται σαν το τέλειο έγκλημα. Λοιπόν, το τραγούδι είναι σατυρικό που ακολουθεί και λέγεται Το τέλειο έγκλημα. Η ερμηνεία είναι τη Νεφέλη Φασουλή και τη Μαντού Παναγιωτάκη. Η μουσική και η είναι του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου. Και παρουσιάζει σε αυτό το CD του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου νέα ανέκδοτα τραγούδια που έχουν γραφτεί πάνω σε μονό τη Εφημερίδα για εγκλήματα γυναικών. Συνήπραξη ποπάρτ, μελλοδράματο, swing, παιδικού κιτς, περιφερόμενες ψευδεστήσεις και θολές προσευχέ. Ακούστε το, δεν είναι προς είναι για να γελάσετε σαν παράσταση. Μαζί με την καρδιά μου Κυκλοφορούσε άνετος Με όλα τα κλειδιά μου Κι εγώ καθόμουν και κλέγα Για τα δικά μου λάθη Και κάθε μέρα πέρναγα Και του Χριστού τα πάθη Μια μέρα που τον ρώτησα. Αν πρόκειται να αργήσει, αφού με χειροτώνει, σε μου λέει. Πέρναμε κρίση. Και <Τι> ένα βράδυ που βρέχε, νομίζω με Δευτέρα. Το πιστολάκι μου έφυγε και έπεσε την πανιέρα. Α το αμάρα λίγο, Α Έταν εμένα μάρτυρα για όλα όσα μου τηγούν. Τα πληθυία πεζοφώναζαν. Αφήστε την να φύγει. Τα κόβανέ και οι δικαστέ. Μεσηκωμένο βρίδυ. χαμογελάσατε, δεν μπορεί να μην χαμογελάσατε, Μέρα που είναι σήμερα βαριά και ασήκωτη. Με το ρουμπακιά, με αδίκαστο έγκλημα. Όμολογημένο. Να κυκλοφορεί στο σπιτάκι του. Στη ζεστασιά του. Εκεί που θα ήθελα να είναι όλοι. τα δύο την Κυριακή, με έχετε πεθάνει με τι ευγέ σα. Πεθάνει, κυριολεκτιά. Πώ λέμε, με έχετε πεθάνει. Μου έχετε φτιάξει τη μέρα, την ώρα, τη στιγμή, αλλά. Και την καρδούλα μου την έχετε κάνει να θυπάει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά και ευχαριστώ με τη σειρά μου στον Δημήτρη για την μία ακόμα φορά τεράστια προσπάθεια στο Μόναχο, ηλιόλουστο σήμερα, η Επιτροπή Αγώνα να ξεκινάει να μαζεύει ήδη πρώτη ανάγκη από άλλε πόλει παντού για να τι στείλει στο Πάμε να διανεμηθούν στου πρόσφυγε. Σήμερα λέει μαζεύουν στο Ανεβέλτ House Τα λέω γιατί ακουγόμαστε και στο εξωτερικό, και αν κάποιο δεν το ξέρει να το μαθαίνει. Να ευχαριστήσω την Νατάσα που στέλνει πολλά φιλιά και ευχές από τη Γενέβη Τάχα μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες Δεν υπάρχει ψυχή εδώ Γράφει η Νατάσα Ούτε πάθος, ούτε ζεστασιά Φέρτε μας πίσω Δεν θέλουμε λεφτά Θέλουμε καρδιά Ακούς παντελή μου έλεγες Αν θα πρέπει να φύγεις ή δεν πρέπει να φύγει. Ε, Διονύση είμαι ένα δεξιό που δεν συμμερίζεται πολλά από σα. ίσως και τα περισσότερα παρόλα αυτά μ αρέσει. Να σε ακούω για τα υπόλοιπα, τα ανθρώπινα που λες κάθε Παρασκευή Ελπίζω να μου το επιτρέπει Και βέβαια στο το επιτρέπω Διονύση Τιμή μου και τιμή σου Επίτρεψέ μου μόνο να σου πω Πως για να πεις αυτά τα κοινωνικά Πρέπει να τα πιστεύεις και πολιτικά Αλλιώ, μετά από 62 χρόνια Θα έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα Ότι με διπρόσωποι Και αυτό δεν είναι από αυτά που άκουσα Και ούτε θα τα ακούσω ποτέ στη ζωή μου Η Χρύσα Κάθε φορά ρελιά να πακούγει για τι παγκόσμιε μέρε, να κάτσε να πνίγομαι Αγώνα δει. Τι υποκρισία! Τόσοι που μαζί με την αδικία κάνουν το μέσα μου να πονάει. Είμαι άνεργη πέντε χρόνια, πενταενό χρονών. Θέλω κι εγώ μια παγκόσμια μέρα να την αφιερώσω στη χαμένη αξιοπρέπειά μου. Τι να σου Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι λέει με τον τρόπο του Ελίτης ψαρεύοντα έρχεται η θάλασσα. Στα ρεύοντα, θα θάλασσα. Γιατί αλλιώ υπάρχει πάντα το μονοπάτι. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγουδία, υποθέτω γι' αυτό μου το έβαλε και γραμμένο ένα χρόνο πριν γεννηθώ, εγώ το 1953. Η στίχη είναι του Αλέκου Ζακυλάριου, του Γιώργου και του Χρήστου Γιανακόπουλου. Η μουσική του Γιώργου Μουζάκη, εδώ θα το ακούσετε από τον Μπαμπιτσέρτο. Η πρώτη εκτέλεση ήταν και την 53 γυτάρα. Εξαιρετικό αφιερωμένο από μένα σε όσου είναι γονεί και έχουν εκτό των και ευθύνε άλλη ζωή στα χέρια του. Μέ στη ζωή δρομοί ανοίγονται σωρό και όποιον γουστάριστων τραβέ. Να που βγάλει, μα είναι και να μόνο πάτι πολιρώ, που πάει του τι κάτι φώ. Πάει του γρούστικα τη φωρά τη μεγάλη. Το μονοπάτι σαν θα πάρεις μια βραδιά Ισόδορομο πια για πάντα του αφήνει. Και όλη μέρα θα κουρελιάζεις μια καρδιά. Και, και να κορμί με τα κουρέλια τη Κημερει <Σι'> θα ακούρε μια καρδιά. Και να κορδάσει. Τεχνάει κι ο Θεό για να σε δει. Περνά και φεύγεις και δεν πλέει ανθρώπου μαζί. <Τι> Ένα σκουπίδι πάντα. Μεσ' ζωή στο πόνιρο το μόνο πάτι κι ένα σκουμίδι παραπάνω δηλαδή. με τη ζωή στο πόνιρο Κατάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής, ευχαριστώ όλους από καρδιάς, θα ήθελα να σας διαβάζω ελίτη, δεν ξέρω κι εγώ για πόσες ώρες, πόσες μέρες, πόσα χρόνια, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Άκουσα μια, είδασα ένα βίντεο κάπου, έναν πρόσφυγα να έχει καθίσει αντικρίστη στη θάλασσα και να λέει έναν άμα ναι και με έχει κάνει κομμάτια από το πρωί, αλήθεια σας το λέω. Να, ναι, να, να λένε Αναμανέ και να λέει στη θάλασσα. Καλμάρισε σε, σε παρακαλώ πολύ. Γίνεται μια αγκαλιά. Μάζεψε τα κύματά σου. Άσε του να φτάσουν εδώ. Και μου γίνει η καρδιά κομμάτια. Και είχαν από κάτω υποτιτλίσει του τοίχου. Και ήταν αυθόρμητο και πέθαινα. Γυρνάει ο μου πίσω πολύ σε μια εποχή που τον ανακάλυψα σε κάποια άλλη εκπομπή που έγινε κάτι. Τα αντυπωκάναλα που υπάρχουν τώρα. ήταν αντυπωκάναλα αυτά είναι μέσα στη Βουλή. Ε, τότε τον βρίζαν όλοι. Εγώ διακρινάω ότι αυτό ο άνθρωπο έχει μια ποιότητα. Δικαιώθηκα με τα χρόνια. Είναι ο Γιώργο Ο Μαργαδίτη. Εδώ τραγουδάει. Το έφυγε και που μου αφήνει του Χριστου Κολοκοτρώνη και του Μανώλη Χιώτη. Ένα τραγούδι που γράφτηκε όταν εγώ ήμουν ενό έτου, το 1955. Στου πρόσφυγες στου ανθρώπου που του δέχονται, στι ανοιχτέ καρδιέ, στου Έλληνε ειδικά, η κουβέντα του Ελίτη είναι ο αποχαιρετισμό μου. Πρόσεχε να προφέρει καθαρά τη λέξη θάλασσα. Έτσι που να γυαλίσουν μέσα τις όλα τα δελφίνια. Και η ερημιά πολύ που να χωρά ο Θεός. Ο Θεός. Όποιο όνομα κι αν έχει. Το κατ' ένα γράμμα πεταμένο και στην πόρτα κρεμασμένα τα τιδιά έτσι βρήκα σκοτεινό και ρημαγμένο το φτωχό στο σπιτάκι μια βραδιά έφυγες και που μ' ένα σπίτι πως το κλείνεις και ε, φυγες και που μ' ενας ένα σπίτι πως το κλείνεις. <Κοίλυνα> Στη μικρή μας καμαρούλα μόλις μπήκαν Βλέπω άδειο το κρεβάτι και ορφανό και τη βέρα στο προσκευάνο σου βρήκα ποιος σε πήρε που να φύγες και πονώ Εφυγές και που μ' ένα σπίτι πως το κλείνεις Εφυγές και που μ' αφήνεις, και ένα σπίτι πως το κλείει.